Έχω πει πολλέ φορές ότι είμαι κολοτούμπας. Είπα μια φράση που την εννοώ απόλυτα. Ότι είμαι κολοτούμπας. Είμαι ωστόσο ειλικρινή, όποιο και αν είναι το κόστο το οποίο θα χρειαστεί να αναλάβω. Θα οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Μετά την πρώτη φορά αριστερά, τώρα έχουμε δεύτερη φορά στη συμφορά. Καλό είναι, καλό είναι για τον τόπο. Δείχνει ότι ο λαό έχει κριτήριο. Διαλέγουμε του καλύτερου. Το πρώτη φορά το ζήσαμε. Το δεύτερη φορά δεν ξέρω αν θα το ζήσουμε. Θα φανεί μετά, θα έρθει και μια τρίτη φορά. Θα βγάλουμε. Και θα βάλουμε και θα βγάλουμε προς διορισμό για την τρίτη φορά. Προς το παρόν είμαστε στην πρώτη φορά Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη που αλλού θα οδηγήσει τη χώρα. Θα είμαστε όσο ειλικρινείς. Όποιο και αν είναι το κόστος το οποίο θα χρειαστεί να αναλάβω. Θα οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια στον κύριο Πούτιν. Κυρίε και κύριοι, επιμένω. επιμένω. Επιμένω. Επιμένω. Η ζωή μου μισή. Μακριά μου εσύ. Επιμένω. Επιμένω. επιμένω. επιμένω. Στην καρδιά μου εσύ. Η ζωή μου μισή. Επιμένω. Επιμένω. Να βλέπω τα καθήκοντά μα ω μια διαρκή μάχη για μια κυβέρνηση Οφείλει να κάνει την επισύνδεση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Επιμένει, θέλει να μα το πει. Επέμενε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κυριά κομιτσότακι, λογικό είναι και η ομιλία του Σάββατο το βράδυ και η συνέντευξη χτε. Όλα αυτά είναι αναμενόμενα μέσα στο πρόγραμμα. Είχε και φεστιβάλ Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ήταν καλεσμένο ω καλλιτέχνη ο Τσολιά, αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Δημιουργήθηκαν θέματα πάρα πολλά στον πολιτικό βίο τη χώρα, ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία. του, του Αδόνιδος, η ομάδα ε, αλήθειας της Νέας Δημοκρατία, διάφοροι παράγοντες του τόπου είναι ένας διάλογο σε εξέλιξη θα έρθει μετά στις και 20 περίπου κάπου εκεί να τελειώσουμε με όλα τα υπόλοιπα θα έρθει και ο Αποστόλης εδώ να απαντήσουμε και να συζητήσουμε το τι ακριβώς συνέβη χθε και τι προέκταση είχε τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκη χθε την συνέντευξη Παρουσίασε μια τερατογέννηση, όπω την αποκάλεσε. Ήθελε να πει ότι οτιδήποτε άλλο σχήμα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο εκτό του ιδίου θα είναι καταστροφή για τον τόπο. Άκρο δημοκρατική άποψη, οκ, okay, την καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Πρέπει μόνο η Νέα Δημοκρατία για πάντα και ο ίδιο να είναι στο τιμόνι αυτή τη χώρα. Οτιδήποτε άλλο είναι καταστροφή. Ε, και εκεί για να δείξει πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό, ανέφερε ποια κόμματα θα μπορεί να είναι στην τερατογέννηση, όπω είπε. Θεωρητικά, ναι. Υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρί το πρώτο κόμμα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση και θέλω να το γνωρίζουν αυτό οι Έλληνε πολίτε. Το πρώτο κόμμα να προηγείται σημαντικά του δεύτερου και να σχηματίσει η κυβέρνηση ο κύριος Τσίπα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκη και ο κύριος Κουτσούμπας, και ο κύριος Κουτσούμπας, και ο κύριος Κουτσούπα. Αριθμητικά αυτό μπορεί να συμβεί. Θα είναι ο κύριο Κουτσούπα με όλου αυτού. Πόσο άσχετος και του πολιτικά πρέπει να είναι κάποιος για να κάνει όλο αυτό. Η κριτική που ασκείται στο ΚΚΕ κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους ευρύτερα αριστερούς, ας το πούμε και έτσι, είναι ότι δεν θέλει να πάρει μέρος σε μια τέτοια κυβέρνηση. Να θυμίζουμε ότι το 2012 στις εκλογές, Μάιος, το ΚΚΕ πήρε 8%. 8%. Ένα μήνα μετά που γίναν οι εκλογές και είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει σε κυβερνικές καρέκλες να πάρει μέρος σε κανένα σχηματισμό, πήρε 4%. Έχασε μέσα σε ένα μήνα αυτό το κόμμα το 50% της, της εκλογική δύναμής του για να μην πάρει μέρος σε καμία κυβέρνηση. Δεν δίστασε δηλαδή να έχει τεράστιο πολιτικό κόστος να μην να διώξουνε καρέκλες, να μην καθίσουνε σε καρέκλες προτίμησε αυτό από το να κάνει την όποια. Τότε συμμαχία και από τότε και πριν αλλά και μέχρι σήμερα το ξεκαθαρίζει κάθε λεπτό, κάθε στέλεχος, κάθε μέσο δικό του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει μέρος σε τέτοιες κυβερνήσεις όχι ότι θεωρεί όπως θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω τι, έχει μια δομική διαφορά με αυτό το σύστημα, είναι γνωστά όλα αυτά, δεν θέλει να κυβερνήσει έτσι Με άλλου τρόπου, ναι, θέλει να κυβερνήσει και να πάρει την εξουσία. Κάθε κόμμα έχει το δικό του πρόγραμμα, στρατηγική, τακτική. Όμω είναι ξεκάθαρο σε όλου και στα νεογέννητα αυτού του τόπου ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο ΚΚΟΕ να πάρει μέρο η κυβέρνηση. Βγαίνει χθε ο Πρωθυπουργό, επίσημα χείλη, για να απειλήσει, όπω ο ίδιο θεώρησε, με ένα τρομακτικό σενάριο και βάζει μέσα και το ΚΚΟΕ. Δεν ισχύει αυτό, το ξέρει ο καθένα. Είναι λίγο εσχρό αυτό που έκανε. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για τη σοβαρότητα του ανδρό. Πώ χρησιμοποιεί όποιο επιχείρημα, το έχει κάνει και στη Βούλη πολλέ φορέ, για να αποδείξει ότι είναι ο μόνο ικανό σωτήρας για κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο και διάφορα τέτοια. Η φράση που έμεινε από αυτή την έκθεση είναι το γιοκ προ τον Ερντογάν που είπε ο ε, Το γιοκ. Το περίφημο Ερντογάν, κύριε Ερντογάν, τα ηλικία Αυτό με αγωνία γιοκ. Την Κυριακή το πρωί κάτσαμε να το δούμε στον ναυτιά. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε για τον Ερτογάν. Δεν πάω στα δικά σα. Θέλω να πάω πλέργια. Χρησιμοποιώ αριστεριολογία σήμερα. Πάω πλέργια τον Άντωνη Γεωργιάδη. Ξεκαθάρισε στον Ερτογάν μία και έξω. Νταϊλίκια γιόκ. Πάμε να το δούμε για να το σχολιάσετε. Ελάτε. Δεν το έχουμε. Αυτό δεν έχουμε, ρε, παιδιά. <Τι> Πάμε να το δούμε Δεν το έχουμε Αυτό δεν έχουμε ρε παιδιά Θα οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια Μια δεύτερη φορά στη συμφορά Δεν υπήρχε το βίντεο, το περίφημο βίντεο. Δεν υπήρχε. Ήταν κομβικό βέβαια. Κάτι έχει πάθει εκεί ο μηχανισμός Δεν είχε το βασικό βίντεο για να το δούνε Μετά το βρήκανε βέβαια, το είδαν και πέρασαν όλοι πάρα πολύ όμορφα. Ένα παλιό, νομίζω, αρχικό σύνθημα είναι. Μπορεί και κομμουνιστικό, θα σα γελάσω. Χάνετε στα βάθη των δεκαετιών. Αυτό το αν όχι εμεί, ποιο, αν όχι τώρα, πότε κτλ. Οι δυσκολίε που έρχονται. Αυξάνουν τις ευθύνες. Γι' αυτό και σας ρωτώ. Αν δεν τις αναλάβουμε εμείς, τότε ποιος? Ποιος, ποιος, ποιος μωρό που ποιος. Τότε ποιος? Ποιος, ποιος, ποιος μωρό που ποιος. Αυτός. Ένα μηδέν. Ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Αυτός. Ως δύο μηδέν. Ποιος. Ποιος. Τότε ποιο! Αυτό! 3-0! Και 4-0 και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν όχι αυτοί, ποιο! Κανένα άλλο, δεν υπάρχει κανεί Μόνο αυτή είναι καλύτερη. Έχει αποδειχθεί, είναι και ο ελληνικός λαός που έχει του πάντα και διαλέγει αυτού. Οπότε όλοι άλλοι. Δεν υπάρχουν, δεν χρειάζεται να υπάρξουν, δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογέ. Άμα είναι να καταστραφεί η χώρα, γιατί κάπω έτσι το παρουσιάζουν. Αν δεν βγει ο ίδιο ο Μιτσοτάκη, θα είναι μια καταστροφή για τη χώρα, για την ευρύτερη περιοχή, για όλου μα. Άρα να μην κάνουμε εκλογέ. Δεν θέλει κανεί να καταστραφούμε. Η χάρη μα ω χώρα. Έφτασε μέχρι την Γκάνα κάτω. Είναι ένα τραγουδιστή εκεί στην Γκάνα, Αφρική, και έφτιαξε ένα ραποτράγουδο, όπω λέμε. και έχει καταπιαστεί με τα όσα γίνονται στην Ελλάδα. Θα ακούσετε, είναι στα αγγλικά η στοίχη, αλλά θα καταλάβετε. <ED> Hello, On phone calls, why the nation conspire for people to protest in vain? Mizotakis. Mizotakis. why the nations conspire for people to protest in vain? Sessions on phone calls Important confidence Why is Όμορφη χώρα. Η πιο όμορφη Ελλάδα προφανώ είναι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τραγουδιστή από την Γκάνα, η οργάνωση εκεί ΣΥΡΙΖΑ Γκάνα, έφτιαξε αυτό το τραγούδι για να διαβάλει, δεν ξέρω, να υποσκάψει τη χώρα, την ενότητα τη χώρα, την πορεία, την αναπτυξιακή. Τα έλεγε εδώ πριν ο κύριο Σταϊκούρα. Μόλι βγήκε από εδώ, και στο γραφείο μα και μα έλεγε και σε εμά. Το γνωρίσαμε και από κοντά. Μα έλεγε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά. την να πούμε. Ε, ο Άδωνης Στην Θεσσαλονίκη νομίζω βρέθηκε μαζί με τον πρέσβη μας τον, Μάλλον τον πρέσβη της Αμερικής Στην Αθήνα που είναι ο κύριος Τσούνη, Έχει μια ελληνική καταγωγή Εκεί λοιπόν ήθελε να του κάνει ένα κομπλιμέντο ο κύριος Τσούνη Προς τον Άδωνη και διάλεξε να τον πει μαντόνα I'm confident. I have here my friend George Junis, uh the U.S. ambassador to Greece. I need to thank my friend Antonis. You know, in, in, in Greece, it's just Andonis. you know, like Madonna. Life is a mystery. Everyone must stand on oh! I hear you call my name. Antonis, you know, like Madonna. Γεωριάντης Υπουργός Ανάπτυξης like oh! oh! Oh! Oh! Like you know Είναι κάπως από την Coca-Cola, είναι η φωνή του Άδων no, Αμέσως με ξέρεις Τον είπε Μαντόνα. Ο πρέσβης είπε τον Άδωνη Μαντόνα. Μαντώνα της Ελλάδας Οπότε κολλήσαμε και το γνωστό της Μαντώνας Για να έρθει να κάτσει Καλώς ήρθε η Ριζέ Καλώ <laughs> σα βρήκα σύντροφη Μπράβο κάτσε λίγο να ακούσουμε Πριν πάμε στα τα χτεσινά Και θα μας κάνει την εισαγωγή ο Άδωνης Γεωργιάδης ε, Για τη Βασίλισσα Το Queen Το Queen, μπράβο <laughs> Που τη χάσαμε τόσο προώρα ε, Και για λόγους που όλοι ξέρουμε ε, έχει, Είχε μιλήσει από πέρυσι Η Λίτσα Πατέρα. Είχε... Το είχε προβλέψει. Το είχε προβλέψει, το είχε προβλέψει Κάλε και πέντε χρόνια πριν. μην Μήλαγε, μπορούσε να το προβλέψει. Όταν 98 χρόνια, 96. Να ακούσουμε τη Λίτσα Πατέρα, λοιπόν. Για Σας τη αφήσω. Βασίλισσα, είχε δει. Λοιπόν, από τον Σεπτέμβριο του 2021, mm. είχα γράψει άρθρο για τη Βασίλισσα. Πριν ένα χρόνο, δηλαδή. Πριν ένα χρόνο. Και εδώ ανέλυε το αστρολογικό προφίλ. Που γράφω πολλά για τη Βασίλισσα εδώ γεννημένη. Α, στο τέλο, γράφω ότι η Βασίλισσα. Βέβαια το δυσαρμονικό τάφ που έχει άρη χρόνου Ποσειδώνα, τέσσερις πλανήτες, δηλώνει και τις δύσκολε στιγμές που έχει περάσει, δύο πολέμου και τα λοιπά, αλλά και τη δύναμή τη να επιβάλλει τη θέλησή τη. Πρέπει όμως να αναφέρουμε πως αυτό το δύσκολο τάφ σύντομα θα ενεργοποιηθεί και πάλι φέρνοντας αντίστοιχε δυσκολίες στο προσκλήμα. Το έχει δει ένα χρόνο πριν. Το είχε δει ένα χρόνο πριν. Το δυσαρμονικό τάφ. Απίστευτο. Όπω λέει Λίτσα Πατέρα και είχε γράψει τότε ότι θα έχει κάποιε δυσκολίε. Ναι. Θάνατο. Θά θα δείτε ένα σκουπίκι, <laughs> α πούμε, και είναι κάποιε δυσκολίε. Θάνατο είχε, δεν είχε. Πολύ δύσκολο να το προβλέψει αυτό. Μπορούσε να γράψει mm -hmm. τα επόμενα πέντε χρόνια πιστεύω θα πεθάνει. Ναι. Μέσα θα πεθάνει. Όποιο και να ναι. το έλεγε. Τι να κάνει τώρα εδώ. Ενδυκτιάλοι δίπλα. Ναι, ναι. <laughs> και με θαυμασμό που σου πείτε. Την Τσαπατέρα, γιατί. Εντάξει, αντι... παιδιά σα το λέω, την επιστήμονα. Στον αστρολογικό χάρτη. Όχι, ναι. δεν του λέει τίποτα η επιστήμη. Οι αστρολόγοι του λένε. Ναι. Ο επιστήμονα είναι δεύτερο. Θεωρούν, ε, θεωρούν επιστήμονα τον αστρολόγο. Όχι, τον θεωρούν από Α, πάνω από την επιστήμη. και έτσι είναι. Ε, δεν θα τα ισοπεδώσει όλα. Ε, καλά. Επιστήμονα, συγγνώμη, δύο χρόνια τρία δεν έχουμε βγει από την πανδημία. Ναι. Παραδόξα. λοιπόν και προχθέ είχε φεστιβάλ νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, το περίφημο Σπούτνικ. Εκεί μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, πως γίνεται στα φεστιβάλ, ήσουν καλεσμένο και εσύ. Ναι. Και πήγα. Πήγε λοιπόν. Αποδέχτηκα. Την, την παράσταση προσκέσεις. μαζί με τα Τσόλια Μπάντα, Αυτή την παράσταση που την κάνεις εδώ και κάποια χρόνια και φέτος είχε πάει και αλλού. Και θα πας το Σάββατο είσαι στο Σάββατο Πέζο. Στην Κνέα. Στην Κνέση Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Όχι Σάββατο, την Παρασκευή. Μόνο. Την Παρασκευή, okay. την Παρασκευή ΚΝΕ, Θεσσαλονίκη το και Αθήνα. Ωραία, λοιπόν συμβαίνουν αυτά. Και ένα παραπάνω Τετάρτη, ναι. αν ενδιαφέρονται τα και τα κτλ. Στο φάληρο Θιάτερ να ακούσουν όλη την παράσταση, Αν θέλουν. Ναι. Δεν νομίζουν να ενδιαφέρονται. Δεν νομίζουν ενδιαφέρονται. Το... Γιατί λέει πω θέλουν να τραβάνε βίντεο. Χθε λοιπόν. Όπω όλοι οι καλλιτέχνε πάνε. Στα... Αν κάνουν βιντεοσκόπηση, να μα τη στείλουν όμω. Οκ, okay, γιατί θέλουν. να είμαστε ανθρώπου και πληρώνουμε. Ναι. Σωστό και αυτό. Χθε λοιπόν, εσύ εκεί στην παράσταση που έχει κάποια στιγμή παίζει. Εγώ το έχω δει, δεν ήμουν αγάπη. Η παράσταση οχές. δικιά μου ήταν το Σάββατο. το Σάββατο. Γιατί υπάρχει, είναι λίγο συγκεκριμένα ναι, Πώς ναι, ναι, λένε ναι, ναι, ότι ναι, ναι, ναι. λίγο πριν μιλήσει ο τσίπα. Τσίπα, χθε στο Φυσικό. Μίλησε 24 ώρε μετά. Οκ. Okay. Εσύ στην παράσταση, όπω το, το, το έχω δει από πέρυσι, που ξεκίνησε από πρώτο, από τη φωτιά ξεκίνησε, υπάρχει αυτό το, το πες, σύνθημα Μητριωτάκι και μπμπ. Αυτό το σύνθημα παίζει παντού όπως όλοι ξεχνάμε. Σε όλες τις live συνδέσεις. Ναι, ναι, έχουμε, ναι, ναι, στα γήπεδα, σε Πάντων. συναυλίες, ε, με πίσω από δημοσιογράφους, ανεξαρτήτως αν κάποιος πιστεύει ότι έτσι πρέπει να γίνει το πολιτικός διάλογος. Εγώ διαφωνώ με το να βρίζουμε ο ένας τον άλλον, θέλω επιχειρήματα, αλλά όμως, Αυτό είναι μέσα από το Λαό Όλα ό φτιάχνει δικά του συνθήματα κατά τη σπάλον. Πολλέ λέει και μισοτάκι κάθο. Παραδοσιακά ναι. συνεχίζει. Δίπλο. Το μιτσοτάκι να έχει κάτι πάντα. Κυπανίκα. Δεν είναι μόνο με το μισοτάκι. Ενώ συνεχίζουν μια παράδοση Εγώ, και οι άνθρωποι που υποτίθεται οι πράσινοι τη παραδοση πάνω Ο άδονη είναι δυνατόν. Θυμάμε πιεθνάρχου Εθνάρου πιεθνάρχου τον Θείο Καραμαλή, συγκέντρωσε στο σύνταγμα και να φωνάζουν από κάτω φόλα στο σκύλο του Πασόκ. Για τον Ανδρέα παπανδρέο τότε. Θέλω να πω, ή. Οι Νεοδημοκράτε είχαν φτιάξει επί ΣΥΡΙΖΑ τα τέσσερα χρόνια το έρχεται λούτσος, ε, ναι. Ε, είναι ε, Ήταν και αυτό Γίνεται αυτό, ο λαό έχει το δικό του τρόπο να εκφράζει την αγανάκτησή του Μπορεί να μην είναι πάντα κομψός, αλλά αυτό είναι Η σάτυρα τώρα... Δεν οφείλει με... να είναι και κομψός ναι, ναι, okay, Είναι βγαίνει λαϊκά ναι, ναι, ναι. από τον κόσμο Η σάτυρα τώρα είναι και καθρέφτη αυτού αυτό πράγματο. Το περιγράφει, το καταγράφει Δεν μπορεί να το αγνοήσει. η λοιπόν... σάτυρα δεν είναι αυτό που λέει ο καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνη λέει ναι. αυτό που λέει ο κόσμο. Οκ. Okay. Εσύ λοιπόν, χθε έπαιξε με αυτό το σύνθημα. Προχθέ. Προχθέ, Έκανε ένα σκέτσι και είχε βάλει τον Πούτιν από πίσω. Μεταξύ άλλων φωτογραφιών. Στα ρώσικα από κάτω που έλεγε αυτό το σύνθημα. Ναι, ναι, ναι. Μιτσοτάκι, ναι, ναι, αυτό. Με ρώσικου χαρακτήρε, αλλά στα ελληνικά. Ναι. Αυτό λοιπόν, και είσαι εσύ μπροστά. Το πήραν ως φωτογραφία mm -hmm. Τα, η ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, μετά ο Άδονη. Από εκεί ξεκίνησε, ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας επίσημη και λέγαν ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. υιοθετεί και από εκεί ξεκίνησε αυτό το σύνθημα τελικά που βρίζει τον Πρωθυπουργό μας. Το κουμπόσανε <laughs> με έναν τρόπο. <laughs> το κουμπόσανε. Να, το, Να το σας το Και επίθεση στην Ελληνοφρένη συνολικά στο Τζολιά. Ιδιαιτέρω από τα τρόλ, από το στρατό στο Twitter. Καλά, αυτά τώρα, άμα διαβάσει τώρα Τη γράφει ο καθένα, είναι copy-paste. Ούτε, καν τη, ούτε προ... την έμπνευση Όχι, να γράψει σήμερα. κάτι διαφορετικό σήμερα. Καθένας καθένα από τον άλλον. Σήμερα το πρωί και ο Βασίλη Τσιάρτα, που ο Τσιάρτας... εγώ περίμενα παραπάνω από εκεί, χρησιμοποιεί επιχειρηματολογία και λέξει που γράφει ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία. Σήμερα... Αν είναι δυνατόν, παιδί, πίστευα μια, Ένα πνεύμα, Co κάτι. Δεν λες που ξέρει copy-paste. Ο Άδωνη σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και είπε. Πώς δεν τα... μπορεί να περάσει ασχολίαστο από όλου εσάς τους καλούς νημοσιογράφους όλων των καναλιών αυτό το έσχος που έγινε χθε στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα αν το επιτρέψουν στην πολιτική μα ζωή κύριε Παπαδά, κυρία Ανσοπούλου και κύριε Κοντρότση και κύριε Τάκη δεν ξέρω πού θα φτάσει Σε η Ελλάδα αναφέρεστε. Στο επίσημο φεστιβάλ της Νεολαίας στο επίσημο φεστιβάλ της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Να βάζουν υποτίθεται σκέτς των Πούτιν να βρίσκει τον Μιτσοτάκι με αυτό το χιδαίο σύνθημα. Φαντάζεσαι κύριε Κοτρότσε, εσύ που έχει την ελευθερία του λόγου, τι κάνεις, τι δεν κάνεις σε εμά. Στην ΟΝΕΔ να γράφαμε τσίπρα, μην πω τη λέξη του Αθηλεόρατου πρωί, πρωί. Καλά. Φαντάζεσαι και μετά πήγα το και να γράφει και δεν είπες τίποτα. Κύριε Μιτσοτάκι, στο κλίμα δίκτυο, κύριε Παναγάκι, το οποίο δεν είναι η του ΣΥΡΙΖΑ. Στην οποία μία ώρα μετά πήγε να μιλήσει ο Τσίπρα. Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, θέλει να σα πει. Και ακούτε κύριε Παπαδάκη ένα δεύτερο. Όχι, όχι, δεν το κάνω. έχουμε πει δια Ένα λεπτό, Με συγχωρείτε. Εντάξει, εντάξει. Εάν φτάσει η πολιτική μα ζωή να είναι μυτσοτάκι αυτό, τσίπρα αυτό, δεν θα άξι στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια πρέπει να το πείτε προς όλες τις κατευθύνσεις Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τρολάροντα. Το Δεν υπάρχει πόδια... κανένας άνθρωπο στη Νέα Δημοκρατία που θα διεννοεί το σε επίσημο φόρουμ του κόμματός μας με μας... αυτή Τσίπρα... Μη... Μη... Τι έκανες πάλι. Μας Μ... ανακάτεψες, μας δίχασες πάλι σαν Έλληνες και πηγαίναμε τόσο καλά όλοι. Σε εκλογές μονιασμένοι. Ναι, ναι. όχι, πηγαίναμε γενικώς τόσο <laughs> καλά. Α, πηγαίναμε πολύ καλά, ναι. Απολαμβάνουμε τα αγαθά τη τα τα ε... ανάπτυξη. Τα ανάπτυξη. Του Άδωνη και του Μητσοτάκη. Δεν έχει σημασία. Αυτή, <laughs> δε <τις laughs> <Παρίσις> τρένο πάει η <laughs> ανάπτυξη. Λοιπόν, οπότε, ε, έχει γίνει ένα θέμα. Γιατί να το χρησιμοποιείς αυτό το σύνθημα συμπαραστάσεις εσύ, ως ε, σατυρικός καλλιτέχνης, γιατί να το κάνεις αυτό. Με ρωτάς. Ναι. Α. <laughs> αυτό τίθεται ως ερώτημα. Όπως είπαμε και πριν, ο σατυρικός Αφού μιλάμε γι' αυτό καλλιτέχνη έτσι κι αλλιώς, δεν λέει αυτά που έτσι κι αλλιώ αυτό σκέφτεται. Αφού γράζεται την κοινωνία και λέει αυτό που λέει ο λαός. Το πώς θα το πει, με έναν πιο εύσχημο τρόπο, με ένα πιο δημιουργικό ή τι και πώς, ε, είναι στην αισθητική και στην ε, άποψη και στην ε, απόφαση, Αυτήνο που θα το παίξει. Προφανώ και θα εκφέρει όταν βράζει μια κοινωνία από κάτω και από πέρσι, όπου σταθούν και που βρεθούν, στι live συνδέσει, του δρόμου, στα καράβια ακόμα πάνε και του βρίσκουν. Και λέει ο κόσμο αυτό, και όταν υπάρχει στην κοινωνία αυτό, ανεξάρτητα από τι δημοσιοποίηση που βγάζουν τα πετσομένα κανάλια του, που νομίζουν ότι είναι πρώτη και προηγούνται. Προφανώ αυτό θα ανέβησε σε μια κοινότητα. Μπορεί και να είναι πρώτη. δεν, είναι. δεν έχει είναι. πόσο πρώτη και ναι. με τη πηπήλα είναι πρώτη. Και με πόσα λεφτά είναι πρώτοι που έχουν πέσει. Προφανώ αυτό, ένα που γράφει μια σατυρική παράσταση ένα σατυρικό έργο, θα ανέβει αυτό θα φτάσει και στην επιθεώρηση. Θα φτάσει και στην ε, σατυρική στην σκηνή. σκηνή. Θα φτάσει στην παράσταση. Ναι, αυτό όσο και να δεν, τους μπορεί ενοχλεί, να αγνοηθεί. δεν μπορεί να Δεν μπορεί να γνωρίσει. Νομίζω βέβαια, επειδή θα ήθανε κάποιο ζωτού είχε στείλει προφανώς, που τραβάγανε βίντεο και τα λοιπά για να τα δώσουν, υποθέτω. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι που βασικά ενώχλη από την παράσταση. Αυτό όπως έγραψα και σε ένα tweet χθες απαντώντας ε, Είναι το λιγότερο που ακούγεται για το Μητσοτάκη στην παράσταση Και δεν εννοώ σε επίπεδο βρισιάς Ναι, επειδή την έχω δει Όχι τη συγκεκριμένη αλλά ξέρω τι γίνεται και τι λέγεται ε, Περνάει πριον ο Κορδέλα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ειδικά ε, και, και, ο Σύριζα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και... Και... Που με κάλεσε θα... ο ΣΥΡΙΖΑ Και... Τα... Ότι και και δεν άλλαξε η παράσταση επειδή πήγα στο, Όχι, Σύριζα. στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ψάχνωσε και στου ΣΥΡΙΖΑ και στον Τζίπρα. Αυτά που λέμε γενικώ και που λέγονται Έτσι και, και, και, και που λε την παράσταση. Αλλα, ότι, ό, ό,τι εγώ θα έλεγα στην παράσταση, μη σου πω. Ε, τροποποίησα και κάποια συνολικά. Νομίζω ότι που που πάγωσε που, λίγο. Που το δεν κιλώ. τα έλεγα ενδεχομένω για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια και τα είπα προηγουμένω ειδικά. Και νομίζω πάγωσε κάπω. Ήταν λίγο αμήχανο το κείμενο. Αν πάψει αμήχανο. Όταν είναι ένα έργο, το έργο δεν θα αλλάξει ανάλογα με το που πάει. Με το σε ποια σκηνή παίζει. Ναι. Ούτε ο καλλιτέχνης θα αλλάξει επειδή τώρα παίζει εδώ, τώρα θα παίξει το κάποιο. Το ότι άλλο. η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύεται αυτό και μπαίνει και εσύ στη μέση για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ λόγω προεκλογικών. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θα, θα βρει οτιδήποτε λοιπόν. να κάνει έτσι κι αλλιώς. Ε, την Νέα Δημοκρατία αν θέλει να χτυπήσει κάποιον. Τα ίδια... Ε, Ακριβώ περίπου θα ακουστούν την Παρασκευή στο φεστιβάλ τη Κνέστη στη Θεσσαλονίκη, την άλλη Πέμπτη στο φεστιβάλ τη Κνέστη στην Αθήνα. Θα έχω πάλι τον Πούτιν <σχελί> ε, και θα έχω κι άλλου πολλού. Δεν ξέρω μήπω βάλω και κανέναν ακόμα. Τώρα <σχελί> που το σκέφτομαι, μήπω βάλω και. Ποιον άλλον φοβούνται, τον Στάλιν. Ναι, ναι, πολλού φοβούνται. Άσε, άμα αρχίσουμε έτσι δεν τελειώνει. Ναι, διάφορου πατεράδε του μπορούν να βάλουν άμα θέλουν. Την άλλη Πέμπτη λοιπόν στο φεστιβάλ τη Κνέστη. Θεσσαλονίκη. Την άλλη Πέμπτη τη Αθήνα. Αυτή την Παρασκευή Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. την άλλη Πέμπτη Αθήνα και την παραπάνω Τετάρτη σε ολόκληρη παράσταση, όχι συμμετοχή στο φεστιβάλ, ολόκληρη παράστασή μα στο Φάλιρο Summer Theater. Για να πήγες... δούνε να μην αλύσουν όλε τι απορίε του, άμα έχουν και τι λέμε ακριβώ για το Μητσοτάκι. Γιατί πήγε στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ τη Νεολαία. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Α, γιατί με κάλεσαν. <laughs> <laughs> Προφανώ δεν πάω προσωπικός... που με καλούν. Το είχαμε συζητήσει πριν. Ε, η δική μου γνώμη ήταν να μην Εντάξει. Το λέω δημοσίω. Ειδικά αυτή τη χρονιά που είναι προεκλογική χρονιά. Όταν ετοιμάζεται ένα έργο, μια παράσταση. Ε, Αλλά εγώ είμαι θεατή, δεν είμαι, η παράσταση ετοιμάζεται μόνο για. Εδώ είμαστε συνδημιούργητοι. Ετοιμάζεται και θεατής. για να την ακούσουν και αυτοί που δεν συμφωνούν απαραίτητα ε, με την παράσταση και ο στόχο μια παράσταση είναι να αλλάξει ενδεχομένω και κάποια μυαλά και αυτών που δεν συμφωνούν. Αυτοί που συμφωνούν ενδεχομένω θα την ίσαι έπρεπε πιο ευχάριστα και πιο εύκολα στα αυτιά του. Οπότε. Όταν υπάρχει ένα βήμα Καλό είναι να εκμεταλλευόμαστε Προφανώς δεν πάμε σε οποιοδήποτε βήμα μας δίνουμε ναι. Ε, Τσεκάρουμε τα, τα βήματα που ανοίγονται ε, Που μπορεί να ακουστεί κάπου Και τι μπορεί να αλλάξει από κάπου Οπότε η παράσταση δεν φτιάχνει Λοιπόν για συγκεκριμένο κοινό μόνο Η mm. παράσταση φτιάχνεται για πιο ευρύ Οι άνθρωποι που ήταν στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ προχθέ έρχονται και στις παραστάσει. Προφανώ έρχονται και άλλοι άνθρωποι στις παραστάσει που δεν ξέρω, είναι εύκολο εμον... να και εδώ και σήμερα. Μα ακούνε και εδώ και λοιπά. Λοιπά. Συγγνώμη, είπε στο ΣΥΡΙΖΑ το σωστό φεστιβάλ είναι τη ΚΝΕ την επόμενη βδομάδα. Πήγε στο Σπούτνικ <laughs> και του έλεγε <laughs> τέτοια. Δεν Πήγε και του έλεγε τέτοια ότι το σωστό φεστιβάλ μια βδομάδα μετά. Δεν το πάει και ακριβώς, αλλά τέλο πάντων αυτό είναι <χι> το νόημα. Έλεγε τέτοια. Ωστόσο Τωσα... γέλασε ο κόσμος από αυτό που τι να κάνει. <laughs> πήγε στο ένα φεστιβάλ να λες για το άλλο. Ε, διαφήμισα την επόμενη παράσταση. <laughs> <laughs> που είναι δύο φεστιβάλ και Κινέτα. Βέβαια, καφάκια. αν είσαι άδονη, θα μπορούσε να πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. στέλνει τα συνθήματα του και στο Φεστιβάλ τη ΚΝΕ Εντάξει. Α πούμε να εκτιμήσει το σύμπαν. με Μεπτύνκα καλύπια επιχειρήματα. Και απομονώνοντα και ένα κομμάτι. Γιατί για ηθική... κανεί δεν, δεν εξετάζει σε ποιο σε, σε το ηθική... πλαίσιο μπαίνει τώρα μια φωτογραφία και πόσε άλλε φωτογραφίε και ναι, πριν ναι, ναι, μπορεί ναι, να, να λέγανε κάτι. Η προηγούμενη φωτογραφία που ξέρουμε ότι δεν έλεγε τσίπρα μπει. Το είδαμε. Δηλαδή, αλλά παράγουμε και κάθονται τα τρόνι όλα αυτά. Τα πληρωμένα κυρίω του ΟΕΕ και λένε ακριβώ τα ίδια, Ούτε καν να κάνουν να διαφοροποιηθούν. Ποιος Σύμφωνα θα θέσει... με αυτό που είπε ο Άδωνη και η ομάδα ηλίθια. Ποιο θα θέσει θέμα ηθικό, ο Άδωνη, αυτή η παράταξη των κοντζαμάνητών τη αισθητική τη ΔΑΠ μέχρι σήμερα. Οπότε... Από πού να το πιάσει, από τον κοντζαμάνη μέχρι τη ΔΑΠ. Δηλαδή είναι ένα απόπατο. Έγινε viral. Α κρατήσουμε αυτό. Στόχο τη ζωή σήμερα είναι να γίνει viral. Αν δεν έχει γίνει viral, δεν υπάρχει. Νομίζω και δηλαδή. influencer είναι στόχο και αυτό. Influencer. Influencer, στο influencer έξι. ναι. Ωραία. Δηλαδή αυτοί είναι οι δύο στόχοι. Αν κάποιο έχει να πετύχει. Όχι. Okay. Πετύχαμε σήμερα τον έναν. Τον ένα. Λοιπόν, άντε. Θα πάρει τώρα μέσα το, το Σας κοινό και να πούμε. Ελά, Του κοινού, κυρίω κανένα νεοδημοκράτη εδώ να βρίσκει. Γιατί βρίζεται στο Twitter, αλλά πάρτε και εδώ στο 2.11108880. Στο Twitter είναι 15 που βρίζουν. Όμω, σαν φωνή είναι ένα. Ναι, το ξέρω <laughs> αυτό. 15 accounts. Κανένα εδώ δεν μπορεί mm. να πάρει. Αυτά λοιπόν, εμεί με άδωνη συνεχίζουμε, το φτιάξαμε λίγο. Μητσοτάκη αυτό, Τσίπρα αυτό Κουτσάπα, κουτσάπα, κουτσάπα, κουτσάπα Κουτσάπα, κουτσάπα, κουτσάπα Σκοτσάκης πέρα τα πέρα νερίς μόνο εκείν Ιόνδεα παιδί φοράς πέρα γουνέκιν Τσίπρα, μην τη λέξη τώρα στη τηλεόραση πρωί-προή Μητσοτάκι αυτό, τσίπρα αυτό. Κρόνια πολλά, καλά για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Καμίσα. Εδώ Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα 13 είναι ούτε 1 ούτε 2 Ούτε 3, 2, 11, 10, 88, 80, 8, 80 Έφυγε από εδώ είναι κατευθείαν δίπλα Σας περιμένει να πείτε για όλα αυτά που ανακοινούσε ο Πρωθυπουργός Για τα μέτρα, την ανάπτυξη, όλα τα υπόλοιπα Και αυτά που έγιναν στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Και με τον πολιτικό τζόγο και ό,τι συνέβη αμέσως μετά Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού Κολλά και στις πρώτες διεφημίσεις Κονούμα, χαρά μου, τ' αγαπώ! Ελινάρα μου! Καλή χρονιά, ρε χαρά μου! Αγάπη μου! Ζήμαι, είσαι! Είμαι στην καρδιά μου! Άσε με να πω κι εγώ! Α, πε έλα. Τόπα, εντάξει, για πε. Έλα, έλα, όχι, πίσω χάλα. Δεν θέλω. Α, Τώρα δεν θέλω. Για δεν ήρσουν ασχαστικά καλαμάδα στο festival τη Νεεεαρή. Γιατί δεν με καλέσανε. Για δεν σε καλάνε. Δεν με καλάνε. Δεν σε καλάνε. Αν με καλάγανε, εγώ θα ερχόμουν. Να είμαστε καλά, καλή δύναμη. Να είμαστε καλά να μα καλάνε. Να είμαστε καλά να μα καλάνε. Και να μα μαρκαλάνε. Όπα. Μ' αρέσει η οπτική σου. Φοστόλα, ρε. Έλα, ε, Δύο θέματα θα σα πω γιατί έχω πρίξει λίγο με την Μάτσικα και τη Liverpool. Να σου πω ότι χθε να βοητεύσει κάθε το περιμέναμε τίποτα, που έδαινε το ενό λεπτοι στο Τράφι και το κρατήσανε. Ενώ αντίθετα με τη Θάτσερ. Το είχαν κάνει τόσο ωραία πανηγυρισμοί Μάτσι Τάτσαρτά και να βλέπει και κάτι μαλλιά και Ινδού, κάτι μαλλιά και πακιστανού να κρατάνε σε για τη Βασίλισσα που του επιδούσε. Αυτό ήταν το ένα. Εντάξει λέγοντα όξουσα στην Ιρνδία πανηγυρίζουν. Ε. Ελπίζω το ίδιο να πανηγυρίζουν και στου Πουενούρε ελπίζω το ίδιο να πανηγυρίζουν και στη Λευκουσία, όλη την Εκεί, σε όλε τι Ινδίε όπου έκανε αυτή η καριόλα εγκλήματα. Και το άλλο που ήθελα να σου πω που λέμε τώρα μου για τον Ερντογάν, τα βασικό επιχείρημα δεν είναι να πολεμήσουμε του Τούρκου, γιατί θα μα πάρουν τα σπίτια, θα μα γαμπήσουν τι αδερφέ και τα παιδιά. Ναι, ναι, αλλά αυτά τα σπίτια μα θα παίρνουν οι τράπεζε. Τι αδερφέ μα θα γαμπάνε τα πλουσιόπεδα τη και τα παιδιά μα θα γαμπάνε ο λιγνάτη. Και διαφορά τον Τούρκον από τη Νέα Δημοκρατία. Τροπή, κύριε, τα όλα. Ναι Καίρετε, ο Πολύκαρπος είμαι ο Ασυρματιστής Πολύκαρπε, ποιο Πολύκαρπος, Άλεξ όνομα Ο Ασυρματιστής, ο Μαρκόνη Πολύκαρπος λέγω τόσο καιρό Α, Αυτό είναι το χριστιανικό, το κατακόσμο είναι ο αυτός ο Μαρκόνη, η δουλειά μου Α, έχω και χριστιανικό, πειράζει να σε λέω ο καρπός Ή πόλη, σαν την πόλη πάνω, κάτι καλά και να σπο... Ή την σε... πόλη από του speaking blinders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 Χρόνο και διαστολή του Σε βρήκε η νέα χρονιά. Βλέπουμε νέα πετρία, μ αρέσει Αυτό ναι, πρέπει να το διδάξουν όμω. Γιατί είδατε μετά τα 400 βίντεο που έβγαλε η Αμερική και 11 παρολίγο του καρίσματα αεροπλάνο με Ιουάπ. Οπα. Το Πεντάγωνο τα έβγαλα αυτά. Τη μέρα που πεντάγωνο, ήταν... καλή Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα. Ναι, 17 Μαου, τη μέρα που ήταν ο τσοτάκι εκεί πέρα στην Αμερική και μετά. Τη μήνα... μέρα αυτή που διάλεξα εδώ μπροστά σα να τα πω. Ραγούδια και. Μισόλογα στο φω να καταθέσω. Πώ φύρατε έτια απόφαση, Δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει. Ναι, <χεδεύε> να το πείτε όμως γιατί. Θα το πούμε, Πολύ Καρπέ. Πολύ. Σαντορίνη Παύλο, τον παλιό επιστήμονα να Σε θυμιστε... <χεδεύε> το Σαντορίνη, τι θυμάμαι. Ή ο Μήκον Όλων. Όλη τη γραμμή. Τρει ναυτικά μίλια πήγα. Εγώ 4 ώρες διαστολή του χρόνου. Νάτο. το. Ο άλλο πλοίο, οχτώ μίλια καθόλου. Να το. Οι Αμερικάνες έξω μόνο τα δύο μικρά. μέτρα πάνω από τα κεφάλια τους, δεν λένε διαστολή και συστολή του Άγινα. τώρα, σε παρακαλώ τώρα, όχι, έλα, σε όχι, παρακαλώ, όχι, έλα παρακαλώ, όχι. έλα για τώρα, εντάξει, καήκαμε αρκετά. Θα είμαι ως τόσο ειλικρινής. Όποιο και αν είναι το κόστος το οποίο θα χρειαστεί να αναλάβω. Θα οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Η δεύτερη φορά είναι πάντα καλύτερη. Είναι η πιο καλή από την πρώτη φορά. Σαν σήμερα το 2013 τα υφασίστες των ταγμάτων εφόδου της Χρυσή Αυγή έκαναν επίθεση στα μέλη του πάμε 7 τραυματίες στο νοσοκομείο κάποιοι από αυτού και με αρκετά σοβαρά ε, ο Γιάννης Λαγός Καιρό πριν γίνει αυτή η επίθεση, είχε αποκαλύψει το ιδεολογικό υπόβαθρο. Η Χρυσή Αυγή ήταν και σήμερα εδώ, ήταν στην επισκευαστική ζώνη περάματο, ήταν και καλά θεωρητικά στην καρδιά του Πάμε. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, θα του στηρίξει με όλε τι δυνάμει μα, εντό και εκτό Κοινοβουλίου και θα δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μα και σε αυτού του ανθρώπου. Η ζώνη θα κυπηθεί, τα καράγια θα ξαναέρθουν πίσω και οι, οι λακκίδε. το πάμε και το ΚΚΟΕ οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα Αυτό ήταν το ιδεολογικό υποβάθρο να θυμίσουμε ότι πέντε μέρες μετά δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα ε, όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη είναι στοιχεία της δικογραφίας σε μια συνομιλία του ο Λαγός με κάποιο άλλο εκεί στέλεχος των Ταγμάτων Εφόδου της φασιστικής Χρυσής αυγή. έλεγαν Ρα, Ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αυτή ήταν οι 45 αργά και οι δικοί μας ήταν 20 φίλε. Αυτοί ήταν οι κομμουνιστές, οι πνίτες. Και που είχαν βγει για να σβήσουν κάτι συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς την από δύο βραδιές. Άγια τέτοια είχαν βγει. Γιατί εγώ, εγώ, εγώ, εγώ εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων. Και νομίζαμε ότι ήταν εκεί. ...και οι και, και τους πετύχανε φίλες. Δέκα αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα ισοπεδόθηκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα τους, λιώσανε. τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το πήρε και ξέρετε ο πρόεδρος της καλάτις, την επισκευαστική της ζώνης τον νιώσανε. Και αυτόν τον λέω τα ο πίτρος μέσα την επόμενη φορά, αν τελειώσουμε, τους Και έφερε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο πέραμα, και παντού του στον Τους 45 άτομα, δεν ξένανε πού να φύγουν, 10 λεπτά. Να πρέπει να έχουν τώρα και Φάγανε ξύλο, ξύλο. Ξύλο, σε μια φράση ήτανε κάτω ανάσχυλα, και τέτοια, να Εντάξει χωρίς τίποτα ακερά, τα βέβαια, σωρίες, Α, Α, Α, Αλλά, αλλά φ, φάγανε ξύλο όμως. Φάγανε ξύλο πολύ. Τους δίνανε καλά. Τε απομένες, τρέξανε, όμως, τους τρέξανε, τους τρέξανε. Ζέχ, ούτε κάποιοι φύγανε τους πιο πολλούς, τους προλάβανε τους λιώσανε. Τους λιώσανε. Λοιπόν, μια δέκα αυτοκίνητα τους κατεβάσανε κάτω από το δρόμο τους Τους πάγανε τα μάκα, τους βαράγανε, Ωρε φίλε, τι Πολύ Γιατί <σύνθεν> μόνο τον έξω από μας που το στο έβαγε μια πέτρα λέει, από μακριά που του ρίξαν τίποτα, ρούχε μέχα... Ο καλός, ο, ο, ο, ο, ο... Αυτός που ήταν ναι. Ναι, α, αφέ, είναι, α, αυτός, δεν αυτός δεν έπαθε τίποτα. Έχεις πίσω και βαθιές μια πέτα. πάει στο τώρα. Για Τα δούμε μπορεί να χρειαστεί ναι. Ναι, αφάβγει στο κεφάλι, λογικό είναι. απόσταση αυτό μόνο. Φανταζής περιχάρος να τώρα και Μα με έτρεχε, πολύ έτσι. 45 άτομα να γράψουν το φίλε. φαντάζομαι που έχουν τρομοκρατηθεί. Δεν είναι, λογικό είναι. Και λίγοι είναι, και λίγοι πρέπει να είναι. 18, 20 Παλικάρια να βγούμε Παλικάρια, παλικάρια Η ορολογία του φασισμού Πώς αντιλαμβάνεται την άλλη άποψη Πώς λειτουργεί Μέσα στη νύχτα πάντα Και τι συνέβη εκείνο, εκείνο τον Σεπτέμβρη Του 2013 ε, Αλλάζουμε πάμε στην Θεσσαλονίκη Πάνω στην έκθεση Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ελευθερία του τύπου Στην Ελλάδα Και δίνει ένα παράδειγμα Είμαι ένας. Βαθιά δημοκράτη άνθρωπο που θεωρώ ότι η δουλειά του τύπου είναι να ελέγχει την εξουσία. Μπράβο. Άρα, είναι απολύτω λογικό όταν γίνεται ένα σφάλμα αυτό να αναδεικνύεται. Το θεωρώ αναμενόμενο, θεμητό λογικό νομίζω ότι έχει γίνει και η παρουσία σα εδώ πέρα κάτι λέει και για το επίπεδο τη ελευθερία του τύπου στη χώρα μα. Μπράβο! Απόδειξη δηλαδή τη ελευθερία του τύπου στη χώρα είναι η συνέντευξη στη ΔΕΘ που γίνεται κάθε χρόνο και οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε. και άλλων μέσων που δεν είναι και τόσο φιλικά προς την κυβέρνηση αν και κάποιοι αποκλείστηκαν. Αυτό είναι απόδειξη ότι έχουμε ελευθερία του τύπου ότι γίνεται συνέντευξη τύπου, η οποία γίνεται από τα τελευταία 50, μπορεί και παραπάνω χρόνια, με δημοσιογράφους, με επικοιλία, με ερωτήσεις, με, με, με. Σύμφωνα με τον κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είναι απόδειξη αυτού του πράγματος. Σήμερα ανοίξανε και τα σχολεία. Πηγαίναμε μαζί σχολείο Τέσσερα χρόνια κάθε τάξη Καθασούνα στο δεπάνο φρανίο. Τριμπια σάλια σάλια Κι όταν μου έδινα στο βιβλίο μου λέγες Αχ μωρέ, είσαι λίγο μαλάκας Το να στο κοντινό παρκάκι. Το μεγάλο περίπατο του δίμου. Επειδή σπάδασα μικροπεδάκι. Τσό! Α! Α! Και ταν φίλο μας στο παγκάκι μου λέγες. Να πάω στο διάλο! Ε! Οκιε! Αμα τώρα κάπου πέρα στα χρόνια. Προχίνη ακόμα Δεν Τσότα, καζάμπι, τσότα! Πού έχει μείνει μες στην καρδιά μου Να μου λες Τόσο ρε, Ζήλι! Μα κάποια μέρα θα θεις πάλι πίσω Κύρα πίσω τα φαρμακοτά! Τα δυο ηλικά να φιλήσω Και όταν αγάπη μου σε ρωτήσω Θα μου πεις Πάρτο να Την αγάπη σε αιώνα ζωή Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνα Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών Και όταν γεράσουμε πια ακόμα θα Θα μου λες Θα μοιάζε Φτάσαμε στο τέλος σήμερα, ακολουθεί το άλλο μέρος του λαού αμέσως μετά διαφημίσεις και μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Να σου πω κάτι, που είμαστε πραγματικά πρώτοι, έχουμε πρωτιά παγκόσμια που τώρα θα μπάρει ποτέ κανεί Στη διαπλοκή όχι ε... Στο λάδι, στη βενζίνη, είμαστε πρώτοι Και δεν γίνεται αυτό, με τίποτα το... Δηλαδή αυτό που έχουμε κάνει σαν πρώτοι δεν μπορεί να γίνει ρε φίλε Είναι σαν να βγει ο ήλιο από την Ανατολή. από τη Δύση, καλά πνευματολή. Ναι, το καταλάβω, δεν πειράζει. Άκου λοιπόν, φιλάνε μπάτσι μπάτσους. Θα τους φιλάμε. Τα μάτε, οι ΟΠΚΕ, οι Δημιρίες, οι άμεση και δράσεις, αστάλειες. Τι λέρε παιδάκι μου, αλήθεια. Φιλάνε οι μπάτσι τους μπάτσους, που οι μπάτσι είναι για να φιλάνουν τους πολίτες. Αλλά τώρα, οι ίδιοι μπάτσι φιλάνε άλλους μπάτσους. Από τους φιλάνε. Ε, εδώ, όλα σε μένα. ε. ε. Γιατί του φυλάνε, Όχι, δεν. Γιατί αυτοί οι μπάτσου που έχουν πάρει καινούργοι, που έχουμε τόση ανεργία και είναι εύκολο να γίνει μπάτσου πάρα πολύ, να mm. παράστασουμε του πολίτε, είναι όλοι σαν αυτόν αγάπη μόνο όταν τον θυμάστε στο ραντεβού στα τυπλά. Αγάπη <σοφίλοι> μόνο αγαπημένοι μου, τι αγαπημένε μου κορασίνδε. Ναι, ναι, μπάτσου που έγινε κι αυτό, είναι οριοφύλακα τι έγινε. Ναι, όχι, τον είχα αποκλείσει από παντού. Τον πήρανε μετά, βγει ο μια χαρά, όλα καλά. Περάσαμε, περάσαμε, φλανισοφέ μου, σε φλανισοφέ μου για όλα. <Τι> να πούμε, τι Εάν η Πάπο δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλο, τ' εκλογέ την πάω να ψηφίσει. Φοβάμαι ότι δεν θα ψηφίσει Βελόπουλο την Νέα Δημοκρατία. να το σιγουρεύσουμε κάποιον. Πολύ φοβάμαι ότι ναι. την Πάπο την έχουμε χαλασμένη. Δεν πειράζει, λέω να το σιγουρεύσουμε όμω αυτό. Αν δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλο, εγώ την πάω να ψηφίσει. Ναι. Ναι. Όλοι σε ένα ναι. Γεια σα και χαρά σα. Γεια καλέ, χαμήλωσε τον από μέσα των άλλων. Άκουσε τώρα, πάει στηλεκτρισμότα στη σελίδα σε μου. Μωρή, χαμήλωσε τον από τον άλλο, σου λέω. Το χαμήλωσα, το χαμήλωσα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλου του συντρόφου και μη συντρόφου που στήριξαν το ψηφοδέλτιό μα και σπάσαμε το κατεστημένο των άλλων που λιμένονται τόσα χρόνια και μα ψήφισαν στο σωματείο των συνταξιούχων. Έχουμε βγάλει Από τι 7 που δεν είχαμε καμία, έχουμε βγάλει δύο αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία. Μα συνεχάρη ο Δήμο, πήρε τηλέφωνο που μπορεί να συνεχάρη. Και είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένη με τον αγώνα που έκανα και σήκωσα το κόμμα μου και το πάνω ψηλά. Μπράβο. Θα πει στο Θήνιο ότι ό,τι είναι η γιαγιά είναι και η στελή. Θα το, το, πω. το ίδιο. Εντάξει. Θα το, το πει αυτό το που του ευχαριστώ όλους, ε. Ναι, Μωρή, θα το πω. Αχ, αγαπώ, αγαπώ, φιλιά, φιλιά. Για. Θα σου ότι δεν μου δίνουν ΠΟΕΣ διότι χρωστάω το υπερβολικό ποσό των 11.000 και είμαι στον Τηρεσία. Τι δεν σου δίνουνε?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 Σου, κάτσε. Όχι, κάτσε γιατί όταν χρεοκοπούν οι τράπεζες θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ποιο θα την πληρώσει ε, ρε π. μαλάκα. Κάτσε, όχι, άκουσε να δεις εγώ απ' το ποιο, στα παπάρια μου, δεν με νοιάζει καλύτερα. Να στηρίξει τις τράπεζες να μην τις πληρώνετε. Παράλογο, να το, δεν απαντάει. Παράλογο, να το, δεν απαντάει κανείς. Άρα λογικό. Έλα, Έλα, λοιπόν, Άρα το... λογικό, τέλος. Ένα, ένα, ένα λέω κύριε, ένα. <συλίου>